Ναι. Να είναι καλά αυτό το ψηλό το χλωμό το παιδί. Έχει φτάσει ο Σύριγα 47%. Την έχει παντό η Νέα Δημοκρατία. Άμα δεν ξεκουπιστεί να φύγει από εκεί, Να μην ξεκουπιστεί να φύγει, αμέναι έτσι. Τι θέλει, να είναι αρχηγό στα 5%? Να κάνει κόμμα 5% σαν το που έφυγε. Ούτε ο Βενιζέλο δεν το ανέχεται αυτό. Μην φύγει, παιδί μου, τον θέλουμε. Τι θα έχουμε να λέμε. Γιατί ψιλολελέγγω την τώρα θα λέμε μετά, βαρετό. Γιατί τώρα το έχουμε πει όλα. Τι άλλο να πούμε. Βαριέμαι πια. Παλιό φατάτο έχουμε συγχαθεί να βλέπουμε. Μην είσαι αντιευρωπαϊστή μόνο, φοβάμαι. Αντισαμαρικό να είσαι αντιευρωπαϊστής μην είσαι. Ε, όχι, δεν είμαι αντιευρωπαϊστής. Εντάξει, δόξα Αφού η Ευρώπη είναι ελληνική λέξη, μα την έχουν δανειστεί. Μα χρωστάνε πάρα πολλά για μόνο και μόνο για, το, για την ονομασία. Έλα, να είσαι καλά. Λοιπόν, ε, και εσύ να είσαι καλά. Εσύ Ελά, σε να είσαι καλά, πιο πολύ. Ε, εσύ, εσύ. Εσύ, ε. Ε, εσύ. Ε, εσύ κλείσε πρώτο. εσύ. <cuanto laughs> Ναι Δεν μου λε, δεν είναι σωστή η ειδήση που λένε ότι οι λαοί κυβερνούνται από αυτού που του αξίζουν. Είναι οι λεγόμενοι κυβερνώντε από τα Λίτλ. Αυτοί μα αξίζουν. <laughs> Όταν εγώ για να κάνω τη δουλειά μου κάθε μέρα, κάνω τι απαταιωνίε και για να καλαθιάσω τον πελάτη μου, του λέω και πέντε ψέματα και. Να το στείλω λέει, θα... κάνουμε φιλό, γιατρό. Τα ίδια θα κάνουμε και όλοι αυτοί που κυβερνάνε εμά τόσα χρόνια. Τι <laughs> δουλειά κάνει. Εγώ πουλάω, πετάω. Oh, oh, Μη γίνει σεισμό από καναμαράκι <laughs> <σένα> θα πέσουν τα σπίτια σαν χαρτόκουτα. Αν πέσει σπίτι από αυτά που έχω δώσει εγώ, θα είμαι ο πρώτο που θα κρεμαστώ δημόσια μόνο μου. Δεν δουλειά... το κάνει για να μην σε κρεμάσουμε εμεί, να προλάβει. Δεν κατάλαβε, αγόρι μου. Εγώ θα το κάνω και το λέω με τα λόγου mm. Γιατί ξέρω ότι πουλάω. Γι' αυτό δεν θα επιβιώσει δικιά μου η επιχείρηση και αυτή τη στιγμή επιβιώνουν οι αριτζίδε που έχουν μπει στο τομέα το δικό μου. Εγώ τηλεφώνω από αρέσιμο και δεν κολλάω να πω και όνομα, αλλά τέλο πάντων όσοι με ακούσουν δεν τη φωνή μου. Επιβιώνουν η φελοί. Η Πρέβελη κάτω ξανάρθισε, Την ίδια ερώτηση μου κάνει και πέρσι. Πέρσει και αφήσει. Ναι, οι φίνιγες, όπως έκανε και ο παρόμολλο που αναγενείται στις τι τους αυτό κάνουν στην πραγματικότητα. Άντο και ο φασιστάκο. Δεν έπρεπε στα γυάντα. Εγώ, Δεν Δεν και σε άλλη Όχι, Ναι, αγιώκαμπο είναι πάλι ιεράπετρα από τα γη. Ο αγιώκαμπο. Όλο εκεί πα. Όλο εκεί πάω και δεν ξέρω πώ το λένε. Έχω πιει τόσα στην Κρήτη που δεν καταλαβαίνω πού με πάνε. Γεια σας κυρία Αποστόλη. Κεριά. Την ιστορία με τον κύριο Βαγγέλη πρέπει να έχει καταλάβει από πού έχει γίνει, ε. Από πού? Από τον Άγιο Πειραιός. Δεν τον άφησε να κάνει αγρυπνία. Όχο, όχο. Ενώ ο άνθιμο τα είδε. Ακόμα άγιο δεν το λέμε άγριο. Μέμα αρέσει το άγριο σπηρεό. Ο άγριο σπηρεό. Άγριο σπηρεό. Ναι. Και σου ά... κάνω τον άγριο. Α, χαμάρτισα. <laughs> άγριο τώρα γιατί ξέρει. Υπάρχει μια φιλία με του άλλου του άγριου, του ξυσαυγίτε. Και ξέρει, τώρα το άγιος δεν κολλάει πολύ. Περιμένουμε από τον Τζίπρα. Τι περιμένουμε. Να τηρήσει τα υπεσχημένα. Πόσο χρόνο είναι Εντάξει, και... δεν περιμένετε για πολύ. Δεν υπάρχει περιθώριο να περιμένετε πολύ. Ορίστε. Τίποτα λέω. Καλό κουράγιο. Όλα καλά. Όχι, να πάμε στη δραχμή. Να πάμε. Μα δεν θα πάμε, αγάπη μου, στη και δραχμή. Να απεριστούμε πόρων δεν ελεηνών Ευρωπαίων. Μα να μην μείνουμε στην Ευρώπη. Φτάνει, όχι. Γιατί. Τον κακό του στον καιρό. Δεν θα εξάγουμε Α, ροδάκινα μετά. Το λέω και το εννοώ. Είδα πολλά, γνώρισα πολλά. Δεν μπορώ να του ανεχθώ άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Μετάπατε, να είστε καλά, ευχαριστώ. Και οι σερβιέτες δεν θα έρχονται καλές, να ξέρετε, θα είναι οι ντόπιες. Πήγανε στο Σύνταγμα τώρα δύο μέρες, μερικοί, όχι μερικοί, αρκετοί άνθρωποι, να πούνε ότι θέλουν να μείνουν στην Ευρώπη. Όχι ο... καλά, οι άνθρωποι πήγαν την προηγούμενη μέρα. Θα μας σώσουνε πάλι σήμερα. Θα σωθούμε, ναι. Αποσωθήκαμε πια, κουράστηκα. Τόσο σώσιμο, ούτε ο Σαμάρας και ο Γιώργος μαζί δεν μας είχαν κάνει. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αριστερό σώσιμο όμως αυτή τη φορά. Γιατί του Γιώργου ήταν δεξιό. Και του Γιώργου ήταν αριστερό. Άρα... Άρα, έχουμε ξαναζήσει, σώσιμο αριστερό. Πώ να το πει και αυτό. Μπορεί να το πει, πο... μπορεί το, το αριστερό γενικώ να μου χρησιμοποιούμε, γιατί εκφλήθηκε και αυτό. Σαν όρο, σαν ένιεια. Μέχρι, μέχρι πότε θα είναι αυτό το σώσιμο. Μέχρι να το καταλάβουμε, να ποσοθούμε, παιδί μου. Ε, θέλω να πω, θα πάμε σε μια συμφωνία. Θα Έχω, πάμε θα... σε μια πάση θυσία, α το πούμε έτσι. Από το Σεπτέμβριο μετά θα έχουμε πάλι τα υδιά. Κιτά τι περιμένουμε 4 χρόνια θα πάει έτσι, όχι, παιδί μου. Μετά θα αρχίσει η ανάπτυξη, θα έρθει το 751 εκατότερο. Yeah. Θα αρχίσει το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη, θα καλυφθεί από δεύτερο πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη στη 1η Σεπτέμβριο. Ένφια, τέτοια, τέτοια, τέτοια. τέτοια πράγματα. Τέτοια. Έπιασε πάντω. Έπιασε αυτό. Η έξοδο από το ευρώ έχει πιάσει πολύ στον κόσμο, να ξέρει. Αυτά τα διλήμματα, το έξοδο από το ευρώ, πάση θυσία. Ε? Mm -hmm. Το πάση θυσία έχει πιάσει πάει πολύ καλά. Λε και υπήρχε ρίσκο να βγει από το ευρώ. Απλά σημασία είχε να ακουστεί το πάση θυσία. Το οποίο στο πάση θυσία, εμεί το ξέρουμε ότι δεν θα βγούμε από το ευρώ, σου λένε άλλη. Το ξέρουμε ότι θα βγείτε από ευρώ, ούτε θα σα βγάζαμε, ούτε μπορείτε και να βγείτε. Ακούστε το πάση θυσία. Ακούστε και τέλο. Okay. Οπότε δώσαμε και τι εγγύσει μα, τη νέα κυβέρνηση να είναι καλά. Φιλιά Και μια ερώτηση προσωπική. Με τον Δημητράκη έχει γίνει φίλο. Ποιον από όλου Ο Δημητράκη, ένα είναι ο Δημητράκη. Έχω πολλού Δημητράκηδε φίλου. Πρώτα απ' όλα το φων. Το πατριάρχη τη ΣΑΕΚ, τον Δημητράκη, έχει γίνει φίλο. Το μίλησαν ήδη. Ναι, ναι, The ναι. Κόρτσι, μπι το κολλητήκαλε. Με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει το νούμερο του Τζόκερ κάθε Πέμπτη. Αχ, <laughs> Μου λέει Λέω και ρατά στα πέντε, δεν μου λέει το Τζόκερ, μου λέει όχι, να έχει και μια στι 20 σχολεία. Δεν σε έχω ξαναπάρει τηλέφωνο, αλλά θεώρησα σκόπιμα σε πάρω τηλέφωνο για να σου πω ότι είσαι λευεντομαλάκα λόγω τη προηγούμενη σου εκπομπή, όπου αναφέρθηκε στου φοιτητέ τη θεολογία χρησιμοποιώντα τα σύμβολα του Λιβανιού και τη θεία κοινωνία, προκειμένου αυτοί να μα τουρώσουν. <σχυρή> ναι, αυτό με κάνει λευεντομαλάκα. Λεβεντομαλ... <σχυρή> Εγώ έχω να σου πω πολλά περισσότερα. Εννοείται ότι μπορεί να πει ό,τι θέλει. Όχι για σένα, για μένα. <σχυρή> Ακάτσε, επειδή χαργεντίζεσαι με αυτά που λε. Και δεν χρειάζεται να είναι κάποιο παπά για να καταλάβει ότι αυτά που λε. Δεν ακούγονται καλά στον μέσο Ορθόδοξο Έλληνα. Τι λέτε, παιδάκι. Ναι. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Εσεί ο μέσο Ορθόδοξο Έλληνα. Θέλω να σου πω ότι δεν χρειάζεται να είναι κάποιο παπά για να εντείνει τόσο πολύ την προσοχή του σε αυτέ τι μαλλίκε που είπε. Γιατί πρέπει να είναι παπά. Είπα πιο εγώ ότι πρέπει κοντά. να είναι παπά. Για να είναι πιο κοντά στο. πόσο τον Στο Σε ό,τι αφορά το ανώτερο. Ότι χτυκιάω δυνατόν περισσότερο από αυτέ τι μπλε. Καλά, γιατί Είχε... είναι ανάγκη να είναι παπά. Βλαμμένοι υπάρχουν τόσοι πρέπει να είναι παπά, δεν και καλά. Τώρα στη λέξη παπά σκολά ή αυτά που έλεγε εσύ, γιατί δεν Αν αναφέρεσαι σε αυτό που αυτά ας... που έλεγε. Αυτά ας... που έλεγα, εγώ τα είπα. Τι να αναφερθώ, τα είπα. Τέλειωσε. Να παραδεχθεί ότι είσαι λεβέντο γιατί χαριετίζεσαι και από πάνω. Δηλαδή, χασκογελάσαι. Το θεματάκι σου, ποιο είναι, παίζω. Το θεματάκι μου είναι ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τα σύμβολα. Ωραία, της γιατί. Της ωραία, ωραία. Γιατί. Γιατί. Μπορεί όμω να τα χρησιμοποιεί ένα εκπρόσωπο του Θεού για να σα μαζεύει τα λεφτά. Εκεί οκ. Okay. Ε. Γιατί το πηγαίνει στα λεφτά τη φάση και, ό, και, και όχι. Στην... Τι θε να πω για το χρυσό, για τι εκτάσει, τι θε να πω. Προσπαθεί αδίκω να δικαιολογήσει. Ναι, αδίκω. Δηλαδή δεν πετυχαίνει κάτι πάνω σε αυτό που σου λέω. Δηλαδή πότε Αναφέρε... βολεύει να χρησιμοποιούμε αυτά τα σύμβολα. Αναφέρε... Πε μου για να ξέρω Αναφέρε... κι εγώ αν μένει να βάλω Είναι... να ράσω. Συνεχίζει να αναφέρεσαι στου παπάδε. Τι σχέση έχει με αυτό που σου λέω εγώ. Ποιο θε να χρησιμοποιεί εγώ. τα σύμβολα, παιδί μου, κατά ποια περίπτωση βολεύει. Γιατί δεν με Κατά ποια περίπτωση βολεύει να χρησιμοποιεί τα σύμβολα, αυτό με ρωτά. Ναι, ναι, ναι. Τα σύμβολα χρησιμοποιούνται από του εκπροσώπου τη θρησκεία, δηλαδή του παπάδε, τι εκάστοτε περιστάσει. Ναι. Πιο απλό δηλαδή από αυτό. Σωστό, σωστό, δεν το κέρδο α πούμε, πιάνει μια περίσταση. Είναι προσοδοφόρα, δεν λέω. Τα σύμβολα δεν αυτά λίγο. είναι προσωδοφόρα. Δηλαδή αντίστοιχε μαζί δεν είναι λίγο. Δε, δε, δε μου δεν καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει, απλά μιλάει για να πει κάτι. Εγώ σου εξηγώ το σιωρά κάτι και είναι. Εσύ... Εγώ συνήθω μιλάμε α πούμε για να μην πούμε κάτι. Πώ πρέπει να μιλάμε, α μιλήσουμε με παραβολέ. Μαρέσει καλύτερα. Τι να α πούμε, δεν μπορώ να σα πω κάτι άλλο. Αλλό... Μιλά μου βρώμε τα παραβολικά. Μπορεί να μιλά τώρα για να λε ότι λε, αλλά από μέσα σου κατάλαβε τι θέλω να πω. Από μέσα μου παιδί μου κλαί ο που βατσίε Τόσα χρόνια. νομίζω εγώ το περνάω εύκολα. Χαιρετώ αποστέλη και αν... άνθρωποι. Αν... να είσαι καλά. Πρόσχομεν. Άκουσες σήμερα το Φίλι που είχε μια αντιπαράθεση με τον Άδωνη στην εκπομπή του Χατζε Νικολάου. Δεν τον άκουσα, αλλά όποτε ακούω το Φίλι σκέφτομαι. Φίλι, να... nothing more than Φίλι. Αυτό εδώ τι κάνει, συναγωνίζεται σε αθλειότητα τον άδωνή. Ναι, αλλά τα πάει πολύ καλά. Το λέε γεμπελ. Όχι. Αν πούμε γέμπελ στο φίλο, τον άδεντι θα το πούμε. Δεν θα το πούμε λίμνη μόνιώ, θα το πούμε αναγκαστικά μέτρα που μα φόρτωσαν προηγούμενη. Yeah. Είναι ωραία, είναι δημιουργτική ασάφεια, yeah. yeah. βολεύει αυτέ οι, αλλα, οι αλλαγμένε λέξει. Yeah. Πιάνω στον yeah. κόσμο παρόλα αυτά να ξέρει εμπονη, παραξενέσαι, πιάνουν αυτά. Μέσα στα αναγκαστικά μέτρα θα είναι οι νέε αυτοκτονίε σκηνή, θάνατοι ή μήπω θα είναι μέσα στα αναγκαστικά μέτρα και η άρση των 58 φορο αλλάγών στου φίλου μα στους εφοπλιστές, όπως έλεγε και ο Μπαλούρδος. Ο κόσμος... Το έχει τούμπανω, να να ξέρεις. Να κατέβει κάτω, να σταματήσει να ζει με πάτε. Ποια μέρα να κατέβει όμως, μην μπερδευόμαστε. Όποτε κατεβαίνει το προλετάριο, μαζί με το προλετάριο. Σε παίρνω από την Ικαριά. Τι δόξε είναι αυτέ που ζει το Σύνταγμα τη τελευταία μέρε. Πιένε λαϊκών κινητοποιήσεων επαναστατική έξαρση. Κότε τι... στο Σύνταγμα δεν μπορούμε να πάμε με αυτού του μαλλίκε που μπλέξαμε. Λε... Αν σκεφτεί Λε... πια έχουν πατήσει πια ε... στο Σύνταγμα, δεν θα θε να διαδηλώσει εκεί. Ε... Πάμε στην κλαθμόνο σχεδευθείαν και κλαμαθάρθηκε. Είναι και ιστορική σημασία. Έλατε κάπω έτσι. Ε, απαστολή μου φάνηκε χθε ότι πήρε το μάτι μου ένα πανό που έγραφε Ανταρσία. Τι ζητούσαν αυτοί να μείνουμε στο ευρώ με τι 47 σελίδε του, Όχι, καλέ, Η Όχι καλά, να του δει κάμερα, γι' αυτό κάτσα να πει. Καλό κι αυτό. Ναι. Τηλεφωνώ για να υπολογιστή μου, δώσε ο Αλέξ Αλέξανδρο... Στο τηλέφωνο. Α, ναι, ναι. Τον... Τον... Ναι. Να σα πω λίγο τι συμβαίνει. Πολλού τη συμβαίνει. Βασικά, εγώ και πολύ καιρό, με πετάει από το ίντερνετ. Δηλαδή σε όποιο... όπου και να συνδεθώ σε οποιοδήποτε σύνδεση σε διάφορα που έχω προσπαθήσει, εκεί που δουλεύει ότι είναι απλά πετά, γιατί έχετε περιορισμένο ή τίποτα. Ό, ότι είστε πεταμένο, είστε πεταμένοι από το ίντερνετ, δηλαδή. Ναι, χωρί να μου έχει αναπαραίτα ότι δεν είμαι συνδεμένο. Δηλαδή γράφει σύνδεση ναι. ότι είναι συμπεδεμένο, αλλά δεν λειτουργεί. Μήπω έχετε παχύνι. Ορίστε. Μήπως έχετε παχύνει, γιατί αν δεις το ίντερνετ την κομμανάκια έχει, βέβαια σε πετάει έξω. Καλά κατάλαβα. Ναι καλέ. Μήπως έχεις πάρει κανένα πατσοκίλι, έχεις εκεί στα πλαϊνά τα χερούλια του έρωτα και γι' αυτό. Γιατί αν δεις τι παίζει μέσα στο ίντερνετ, κι εγώ θα σε πετάω. Μ' ακούς, καλέ, ή γιατί. Ναι, ναι. Ναι, μισό λεπτάκι. Περιμένω, τι περιμένω. 30 Και μετά να έρθετε. Ναι. ναι, μισό λεπτό. Καλά που πει. Ναι, θα σα ακούω. Καλή Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ποιο είναι. Ποιο είναι, καλέ ή τηλέφωνο. Εσεί ο Αποστόλη. Ναι. Ε, και εγώ είμαι η Μαρία. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια Μαράκι. Λοιπόν, άκου να Αποστόλη, τώρα κάτι γιατί παρακολουθούσα την εκπομπή σα που λέγατε για τους του συμβασιούχου του ΟΑΕ. Μπράβο. Όχι, ο... δεν θα πω τότε. Όχι, δεν θα πω τότε. άκου αντικειμενικά τώρα. Εγώ δούλευα στον ΟΑΕ. Λοιπόν, όλα αυτά τα παιδιά που βγαίνουν και διαμαρτύρονται, του είχε προσλέ Λάβει η πετρελιά, όπω ακριβώ σου τα λέω, δεν σου λέω κανένα Να πλένει το στόμα σου με του που θα μιλήσει για την πετρελιά, εσύ. Άκουγα με αποστόλη τώρα, γιατί αυτό είναι πολύ, δεν μπορώ να ακούω να λένε ψέματα. Λοιπόν, είχαν προσληφθεί από την πετρελιά, τι είχε φέρει η με μέσον, χωρί εξετάσει, χωρί τίποτα. Οι περισσότεροι από αυτού είχαν τη μύτη μέχρι πάνω, μα ερχόντουσαν με τι Λουίβι Τόν, τι Τσάντε και με τα Χίλια Δίο. Θέλανε να μονιμοποιηθούν από την πρώτη στιγμή, να γίνουν μόνιμοι ούτε καν αορίστου χρόνου, και όταν του λέγαμε. Ότι παιδιά είναι δύσκολο να αλλάξει η σύμβασή σα και να γίνεται από σύμβαση έργου να γίνεται σύμβαση αορίστου. Κοροϊδεύανε, τιμή, τη μύτη ψηλά, δεν δουλεύαν καθόλου και τώρα ζητάνε από το ΣΥΡΙΖΑ να του μονιμοποιήσει. Εσύ τώρα το θεωρεί δίκαιο αυτό? Όχι. Χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα. Εντάξει, είχα στην εκπομπή, αλλά δεν μπορώ να Φτύρτα, Εγώ πίστευα ότι θα βγει στην τελευταία εκπομπή στο Λάκη, αλλά δεν βγήκες. Ούτε ο μου έχει κάνει Ούτε μου έχει κάνει εφαίρεμα. Έχει κάνει εφαίρεμα Έλα, με, τώρα Δεν Η κοινωνία με ξέχασε.